Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Κοντά στους 9.500 συμβολιώτες που απευθύνονται κάθε μήνα στο κοινωνικό παντοπολείο. Την ενίσχυσή του ζητεί η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέρημνας. Ελένη Ραυτοπούλου, Έρτβόλου. Στελέχη της ΥΠΑ της εκπαιδεύουν αυτές τις ημέρες τα 90 άτομα προσωπικό που προσλήθηκαν από το πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας για τη δομή φιλοξενίας προσφύγων στο Κουτσόχερο Λάρισας. Το hotspot Κουτσόχερο θα φιλοξενήσει αποκλειστικά σύρους πρόσφυγες οι οποίοι θα κατασταθούν ω το τέλος του μήνα. Ερτ Λάρισας, Μάνια Κουσιάρη. Το χειρότερο όλων στην υπόθεση τη διαχείριση απορρίμματων είναι ότι έχει διαραγεί η εμπιστοσύνη των πόλιτων σε δήθεν λύσει. Από αυτέ έχουν έντονο το στοιχείο τη οικονομική διαπλοκή, τη διακινδύνευσης του περιβάλλοντο και τη προχειρότητα. Ανέφερε σε χθεσινέ αποκλειστικέ δηλώσει στην Ερτζακίνθου ο Υπουργό Δικαιοσύνη, Διαφάνεια και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τοπικό βουλευτή Σταύρο Κοντονή. Για την Ερτζακίνθου, Μαρίνα Μάτζου. Δεν αλλάζει η πρόθεση τη κυβέρνηση για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα τη ΔΕΗ παρά την αλλαγή του Υπουργού Ενέργεια, είπε ο βουλευτή Ιριζαφλώνα Κώστας Σέλτσα για την ΕΡΤ Φλόνα στο Μαϊαδάμου. Την Τρίτη θα συνεχιστεί στο μικτόρ ορκοτό δικαστήριο τη Καστοριά η δίκη για την δολοφονία του Κωστή Πολίζου. Η δίκη διεκόπη μετά την αδιαθεσία που αισθάνθηκε η μητέρα του Κωστή, η οποία κατηγορείται μαζί με τον σύζυγό τη για τον φάνατο του παιδιού τη. Από την Καστοριά για την ΕΡΤ Θεοδότα Τσιόπρα. Αναφορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα προβλήματα που έχει προκαλέσει στον πρωτογενή τομέα η συνεχιζόμενη Ανομβρία καταθέτει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θέτοντας παράλληλα το αίτημα της καταβολής αποζημιώσεων. Η Ανομβρία έχει πλήξει κατά κύριο λόγο τις ελαιοκαλλιέργειες προκαλώντας ζημιές που φτάνουν σε κάποιες περιοχές το 100% για την Ερτρόδου Αριστίδης Μιαούλης. Τη δημιουργία σώματος αμαριτών, διασωστών και ναυαγοσωστών στη Λέσβο προχωρά ο ελληνικό Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με το Δανέζικο Ερυθρός Σταυρό. Στη Μικλίνη ξεκινά τη Δευτέρα η συνεργασία με συνάντηση των Προέδρων των δύο εθνικών συλλόγων. Για την Ερτεγέου Αναστασία Σπυριδάκη. αντιπροσωπεία Κυπρίων από τις κατυχόμενε κοινότητες άνω και κάτω ζώδια λευκοσίας... Θα επισκεφθούν την Κεριακή το χωριό Ζώνη Μεγαλόπολης. Σκοπός της επίσκεψης να συζητηθούν οι ιστορικοί δεσμοί που συνδέουν τις κοινότητες. Δέσποινα Αρσένη, Ερτρίπολης. Διάταξη νόμου για την απελευθέρωση και την επιστροφή στο Δήμο Ιωαννίνων του Πάρκου Περσινέλα καταθέτει ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας. Στόχος είναι να ψηφιστεί η διάταξη και να αποδοθεί ο χώρος στο Δήμο Ιωαννίνων. Ιωαν Ικανοποιημένη η κερκυραϊκή αντιπροσωπή από τη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου. Αυξημένε οι προκρατήσει, επαφέ με εταιρείε low cost. Για την έρθει κέρκυρα Λιμπουργό Κιαδόπουλο. Αυξημένη κατά 20% είναι φέτο η κίνηση στι ιαματικέ πηγέ του Καλιάφα, σύμφωνα με τι εκτιμήσει του Διευθυντή των Λουτρών Νίκου Λευκαδίτη. Επόμενο στόχο: η κατασκευή δεύτερη πισίνα και η αναπαλαίωση και η λειτουργία ξενών που θα εξυπηρετήσουν τι ανάγκε των επισκεπτών. Έρτι Πύργου, χρήση πλευριάς. Παρουσιάστηκε χθε πρόταση τη μελέτη ανάπλαση τη Ακτή Ο προπολογισμό του έργου υπολογίζεται σε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίου πόρου του Δήμου Χανίων. Έρτι Χανίων, Κατερίνα Πολίζου. Ένα σπάνιο ελληνικό χειρόγραφο του 1 ου αιώνα που περιέχει ολόκληρη την καινή διαθήκη και εκλάπη επί βουλγαρική κατοχή επιστρέφει στο μοναστήρι τη 20 στο Παγκαίο. Ρένα Πανταζόγλου, Ερτ Καβάλλα. Ξεκίνησαν οι εργασίε αποτροπή το κατάρρευση του ιστορικού ιερού ναού τη Μεγάλη Παναγία τη Σαμαρίνα Γλαβδών που εντυπωσιάζει για το μεγάλο πεύκο που βρίσκεται στο ιερό του καθώ αυτό έχει υποστεί σημαντικέ ζημίε τα τελευταία χρόνια από την Ερτ Κοζάνι Μάκη Νασιάδη. Ο Λιγόρη επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη για τα εγγένεια του Ελληνικού Ινστιτούτου Θρακικών Μελετών θα πραγματοποιήσει αύριο το μεσημέριο πρόεδρος πρόεδρο τη Δημοκρατία Προκόπη Παυλόπουλο. Έρτο Ρεστιάδα Χρυσού Λεσσαμουρίδου. Το 25ο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο τη Πανελλήνιας Ομοσπονδία Θρακικών Συλλόγων θα πραγματοποιηθεί στι έρευνε το Σάββατο 12 Νοεμβρίου. Για την ΕΡΤΣΕΡΟΝ, Λεωνίδα Κασάπη. Ήταν η ειδήσει από την Περιφέρεια σε τίτλου.